Τι ζητάτε τι τώρα, ζητάτε. τι ζητάτε. Να μην γίνει σε κανέναν άλλον ποτέ ξανά. Τίποτα άλλο. Τα παιδιά ξέρουν τη δουλειά του, θα του πιάσουν. Και αυτό που πέρασα εγώ και η οικογένειά μου και η οικογένεια τη γυναίκα μου να μην το περάσει κανά, ξανά κανεί ποτέ. Του παρακαλέσατε. Του παρακαλέσαμε, του είπαμε ότι έχουν. Πού θα βρουν τα χρήματα και. Και παρόλα αυτά. Πόση ώρα είναι Πόση ώρα είναι μέσα. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω. Πώς. Είμαστε καλά. Όλα τα στοιχεία ότι δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και είναι τώρα που μιλάμε, από και τι τρει μελε... τελευταίε μέρε ήμασταν όλοι μαζί. Δουλεύουν όλη μέρα, όλο το βράδυ, όλη τη μέρα η αστυνομία των ανθρωποκτονιών. Υπάρχει φω στην έρευνα. Αν υπάρχει κάποιο που μπορεί να του βρει, είναι τα παιδιά Συνεδιτο... αυτά. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι εκεί. Συνειδητοποιήστε <συνεδινά> μετά από μέρε, γιατί έχει περάσει το πρώτο σοπ. Τώρα που συνειδητοποιήσετε τα δεν πράγματα. Δεν έχει περάσει το πρώτο σοπ. Δεν έχει Ένα περάσει. Πέρασει. Ήταν τόσο σκληροί. Ήταν το, δηλαδή δεν καταλάβαιναν από τα παρακάλια σας, από αυτά που τους μα, λέγατε. Μας μα, μα έδεσαν και από εκείνο το σημείο και μετά δεν, τους είχαμε πει ήδη που είναι τα χρήματα. Δεν όταν, μπορώ, δεν ξέρω. Όταν, όταν και... εσύ κατάφερες και πήρες τηλέφωνο. Όταν συνειδητοποιείς ότι η γυναίκα δεν έχει πέστη σε ζωή. Ε, με, όταν μέλησαν μια αστυνομή. Όταν ήρθαν μια αστυνομή μέσα και μέλισαν και έβγαλαν το, από το κεφάλι μου τα δεσμό. Ο γνωστός πιλότος ε, Εντυπωσιασμένοι νομίζω όλοι για πολλούς λόγους Από χτες, και όλο αυτό τον καιρό για το συγκεκριμένο θέμα Αλλά από χθε νομίζω είναι το αποκλειστικό Μοναδικό θέμα συζήτησης Ακούγοντας το σύζυγο Εδώ τον ακούσαμε Καθομολογία πια δολοφόνο, Σε καθόλου σπαστά ελληνικά Σε πεντακάθαρα ελληνικά Και ξέροντας το θέατρο που έπαιζε Μένουμε άφωνοι από την παντελή συναισθήματο. Αυτού του ανθρώπου, από την παγωμένη καρδιά και σκέψη που τον κάνει να σκοτώνει τη νεαρή γυναίκα του, το σκυλί του, να υποκρίνεται το χαροκαμένο σύζυγο, το καλό παλικάρι που η μοίρα του διέλυσε την παραμηθένια οικογένεια, τον κάνει να περιφέρει το παιδί ως άλλο θρηστοργικού πατέρα, να συμμετέχει συντετριμένο σε κηδείε και μνημόσυνα μέχρι και χτε, να βοηθάει του αστυνομικού να εντοπίσουν του κακού, να μιλάει με σφιγμένη φωνή για το κακό που του έκαναν. Θέλει τεράστιο. κενό ψυχής για να τα κάνεις όλα αυτά πρέπει να είσαι εντελώς κενός μέσα σου για να τα κάνεις όλα αυτά και για τόσο πολύ χρονικό διάστημα και πρέπει να είναι πολύ σκοτεινό το μυαλό σου για να τα σκεφτείς πρέπει να ζεις σε πολύ βαθύ σκοτάδι για να συμπεριφερθείς με αυτόν τον τρόπο Βεβαίω, δεν είμαστε ειδικοί σκέψεις, με αυτά που... σκέψεις πάνω σε αυτά που βλέπουμε και ακούμε Από χτε και μετά. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τη χθεσινή αποκάλυψη, βεβαίω, και την παραδοχή του συζύγου, ότι αυτό σκότωσε την 20χρονη γυναίκα του και αυτό σκηνοθέτησε όλο αυτό που παρακολουθούσαμε τόσο καιρό. Εδώ τον ακούσαμε σε δηλώσει των πρώτων ημερών, έξω από το σπίτι, λίγο πριν μπει στο αυτοκίνητο, που το έπεσε συγκλονισμένο και πουλούσε ρατσιστικό παραμύθι, γιατί ήξερε ότι θα αγόραζαν οι περισσότεροι. Γιατί από αυτόν ξεκίνησαν οι ιστορίε. Ότι ήταν αλλοδαποί οι δράστες και από εκεί και πέρα ξετυλίχθηκε αυτό που ξετυλίχθηκε. Ένα βασικό θέμα, το βασικό θέμα είναι η ιδιοκτησία. Η ιδιοκτησία ανθρώπων που συνήθω είναι γυναίκες. Αντικείμενα, οι γυναίκε. Αντικείμενα ιδιοκτησία οι γυναίκε, ιδιοκτήτε σχεδόν πάντα οι άντρε. Η γυναίκα, ναι, είναι άνθρωπο, αλλά είναι και κτήμα. Κυρίω κτήμα για τα μυαλά πολλών. Γενιέ επιγενεών έχουν μεγαλώσει με τη σιγουριά ότι η γυναίκα που επέλεξαν του ανήκει. Μπορούν να την κάνουν ό,τι θέλουν, ακόμη και να τους σκοτώσουν ιδιοκτησία και εξουσία πάνω στην ε, γυναίκα τους, στον άλλον άνθρωπο. Ο φόνος μπορεί να εξαφανίσει το αντικείμενο της ιδιοκτησίας αλλά δεν εξαφανίζει την ιδέα της ιδιοκτησίας. Είναι δικιά του, την κάνει ό,τι θέλει, γι' αυτό τη σκοτώνει κιόλας. Κανείς άλλος δεν θα την έχει, θα του ανήκει ακόμη και νεκρή αφού αυτός αποφάσισε να την καταστήσει νεκρή. Δύναμη, εξουσία, κανονική. Αυτό το αίσθημα ιδιοκτησία εξουσία, εδώ το συναντάμε στην κόρυφο του με την υπόθεση των γλυκών νερών. Σε άλλε περιπτώσει το βλέπουμε ω βιασμό του ηθοποιού προ τι νέε κοπέλε που θέλουν να μπουν στον χώρο, ω βιασμό του παράγοντα τη ιστιοπλοίας προ αθλήτριε, ω κυνηγητό τη κοπέλα στη Νέα Σμύρνη από τον 22χρονο έω την πόρτα τη πολυκατοικία, ω ένα σωρό ακόμη υποθέσει που έχουν συγκλονίσει και συγκλονίζουν. Και ω πολλέ υποθέσει που δεν θα δουν και το φω τη δημοσιότητα. Με πολλά περιστατικά ξιλοδαρμών, βία, πίεση που γίνονται μέσα στα σπίτια. Η ιδιοκτησία είναι κάτι σαν θεμέλιο λήθο τη κοινωνία. Και ίσω έτσι δικαιολογούνται σε κάποια μυαλά, ελάχιστα, τέτοια εγκλήματα. Ο άντρα, αφέντη ιδιοκτήτη, κυριαρχεί πάνω στη γυναίκα αντικείμενο. Ενώ δεν συγχωρείται από μέρο τη κοινωνία το ακριβώ αντίθετο και πολύ πιο σπάνιο. Αν η γυναίκα, δηλαδή, στη συμπλεκτάνη και δολοφονεί τον άντρα τη, έχει γίνει και έχει συγκλονίσει. Πολύ περισσότερο έχουν γίνει και τέτοια περιστατικά, αν θυμηθείτε το αστυνομικό δελτίο των προηγούμενων δεκαετιών. Παρ' όλα αυτά, η μία πλευρά κάπω δικαιολογείται στα μυαλά κάποιων, ευτυχώ λίγων, η άλλη πλευρά περνάει αλλιώ. Αυτό το καθεστώ τη ιδιοκτησία και τη απορρέουσα εξουσία πάνω σε άλλον άνθρωπο έχει βαθιές ρίζε, πάνω στι οποίε οικοδομήθηκε ένα κάποιο σύστημα κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό, ποτίζει και ποτίζεται από αυτέ. Έπρεπε να γίνει όλο αυτό το περιστατικό στα αγγλικά νερά για να μάθουμε ότι πρώτον, το πακέτο ευτυχία μια οικογένεια που λανσάρεται στα social media δεν σημαίνει κάτι. Οι φωτογραφίε ευτυχία, το καλό επάγγελμα, ο πιλότο, οι τριόρφη με ζωνέτα δεν αντανακλούν την πραγματικότητα. Έπρεπε να γίνει όλο αυτό στα αγγλικά νερά για να μάθουμε δεύτερον ότι μία που δήλωνε ψυχολόγο μπορεί και να μην είναι ψυχολόγο και να βγάζει στο σφυρί προσωπικά ιατρικά δεδομένα και να περιφέρεται ω ψυχολόγο, να φιλοξενείται ω ψυχολόγο και να οικονομάει χρήματα ω ψυχολόγο. Έπρεπε να γίνει όλο αυτό στα γλυκά νερά για να καταλάβουμε πόσο εύκολα αβασάνιστα ενοχοποιούνται αλλοδαποί ω ως τη γνή Είναι η πρώτη σκέψη, η πρώτη λύση για τα κανάλια και το κάνουν αβίαστα. Και έπρεπε να, να πρέπει να γίνει όλο αυτό στα γλυκά νερά για να καταλάβουμε πόσο έτοιμη είναι η κοινωνία να δεχθεί άκριτα ότι ο αλλοδαπός κάνει το αποτρόπαιο. Την ίδια ώρα που λυπόταν τον Έλληνα επιτυχημένο και χαροκαμένο πιλότο, πόσο εύκολα τα μέσα ενημέρωση, δημοσιογράφοι, καταφεύγουν σε αυτή τη λύση και αναμασούν όποιο ακραίο σενάριο για, για του δολοφόνου, για τον κοντό αρχηγό που είχαν οι δολοφόνοι, γιατί κάτι τέτοια λέγανε στην αρχή, χωρί να τηρούν κανένα κώδικα δεοντολογίας, κανέναν κώδικα λογική, οι δημοσιογράφοι, κανένα κώδικα λογική και εντυμότητα προ του εαυτού του πρώτα και πάνω από όλα και προ του τηλεθεατέ του δεύτερον. Θα ακούσουμε την κυρία Ζαΐρη. Εκείνες τις μέρες είχε φιλοξενηθεί. Ε, η κυρία Ζαΐρη είναι, Άννα Ζαΐρη, Προέδρος της Ένωσης Αγγελέων Ελλάδος. Είναι στον Άριο Πάγου της Η κυρία Ζαΐρη, λοιπόν, προσπαθώντας να εξηγήσει το αποτρόπαιο έγκλημα των γλυκών νερών, είχε πει. Στο δύο έγκλημα, επειδή η Ελλάδα ήταν μια κοινωνία που είχε πολλών αιώνων παράδοση στην, στο σεβασμό Ε, αυτή η έξαρση που παρουσιάζεται τον τελευταίο καιρό νομίζω ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό ε, στην στη στην, στην ελληνική κοινωνία ε, πληθυσμών οι οποίοι δεν ασπάζονται τι ίδιε αξίες με τον, με, το, με, τον, με τον Έλληνα. Δεν έχουν την ίδια εκπαίδευση, δηλαδή, όταν ένα παιδί ξεκινάει τη ζωή του. Και ε, συνεχώς το σχολείο ακούει πόσο σημαντικό, είναι, ε, πόσο σημαντικό είναι να σεβόμαστε τον άλλον. Τα όρια τη ελευθερία μας σταματούν εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Αυτά όλα διαπλάθουν. Εδώ η κυρία Ζαϊρη, πρόεδρος της αγγελών μας λέει ότι τέτοια εγκλήματα στη γεράτα τα κάνουν οι ξένοι μόνο. Δεν τα κάνουν Έλληνε. γιατί οι Έλληνε στα σχολεία έχουν μάθει αλλιώ, έχουν μάθει αξίες. Με αυτά τα μυαλά δικάζουν, έτσι ανεβαίνουν στην έδρα, με αυτές τις εντελώς παροχημένες αντιλήψεις για το έγκλημα, για την εξέλιξη του εγκλήματος, για την ανθρώπινη φύση, για τις αιτίες που οδηγούν κάποιον άνθρωπο, ανεξαρτήτως εθνικότητα να διαπράξει ένα στιγερό έγκλημα, έτσι ανεβαίνουν πάνω, έτσι αποδίδουν δικαιοσύνη, έτσι αντιμετωπίζονται αυτοί που κάθονται κάτω. Τα κανάλια. Η άλλη πλευρά, που χτε, απασχολεί το θέμα. Θα ακούσουμε τι ακριβώ έλεγαν τι πρώτε μέρε και αυτό που είπαμε και πριν. Την ευκολία με την οποία ενοχοποίησαν αμέσω και χωρί συζήτηση και χωρί δεύτερη σκέψη του αλλοδαπού. Κοντά σε κακοπείο αλβανική καταγωγή για την άγρια ληστεία και δολοφονία τη Καρολάιν, φαίνεται πω βρίσκεται η αστυνομία. Θέλω να πω ότι μία για την αποσυμφώρηση των πυλακών, Καλά μία με την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Αυτοί οι άνθρωποι μπενοβιένουν. Και ποιοι είναι αυτοί, είναι άνθρωποι οι οποίοι ανεξέλεκτα έχουν έρθει στη χώρα μας και δεν είναι όλοι το ίδιο. Μπενοβιένω και άμα κάνω και την καλή, την κάνω και σηκώνομαι και φεύγω και δεν, δεν είναι χώριο έγκλημα αυτό. Αυτό πιστεύετε. Στο, α, και βέβαια, θέλω να, να, να επικροτήσω... Πιθένετε ότι οι δύο μιλούσαν ελληνικά. Σπαστά. Σπαστά και ο άλλο καθόλου. Είπε ότι μιλούσαν καθαρά ελληνικά. Ε, κάποια στιγμή όμω άκουσε κάτι σαν διάλεκτο. Λοιπόν, Μάρα, οι αστυνομικοί φαίνεται ότι έχουν επικεντρωθεί σε ένα συγκεκριμένο άτομο αλβανικής καταγωγή, ο οποίο φαίνεται να είναι και ο αρχηγό τη πείρα. Τώρα, η περιγραφή αυτή, αυτού του ατόμου ταιριάζει κατά διαβολική σύντοση απόλυτα με τον αρχηγό τη πείρα που, που πριν από τρία χρόνια στο Αλεποχώρη είχε ληστείψει τον εκπαιδευτή του 30 χρονου πιλότου. Φεύγοντα λοιπόν, Τατιάνα, τα μίλησαν μεταξύ του. Στη γλώσσα του. Άρα δεν είναι Έλληνες γιατί ακούσαμε ότι μιλάνε καλά ελληνικά, μιλούσαν okay. και άλλη γλώσσα, ξέρουμε αυτή ελληνικά. Σπαστά ελληνικά. Ναι, και στο τέλο έχουν μιλήσει σε μια διάλεκτο. Έχουν παρακαλέσει τώρα οι αστυνομικοί, τον πιλότο, όταν ηρεμήσει, όσο αυτό είναι δυνατόν. Όταν ηρεμήσει, λοιπόν, να θυμηθεί λέξει. Ποια λέξη μπορεί να του έχει κάνει εντύπωση, ή μπορεί να του βάλουν να ακούσει κάποιε γλώσσε συγκεκριμένε, μήπω κάποια αστυνομία. γλώσσα να γνωρίσει. Το τι είχε ακουστεί εκείνες τις μέρες τώρα εδώ ενδεικτικά μια πρόχειρη αλίευση όσων από τα λίγα που είχαν υποθεί τότε μέχρι και σύνδεση με, με μια άλλη αντίστοιχη στον εκπαιδευτή του πιλότου επίθεση που είχε γίνει στο σπίτι του και είναι αλβανός και δεν μιλούσε καλά ελληνικά και λέξεις που θα βάζανε στον Κακομίρι τον πιλότο και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία, τα οποία τα κατανάλουν η ελληνική κοινωνία και δεν τολμούσε να σκεφτεί ότι δεν ήταν αλλοδαπή όλε τις τι πρώτε ώρε που έκαναν αυτό. Μέσα σε αυτού έρχεται και ο Μπαλάσκα, ο γνωστό συνδικαλιστή, ο οποίο βγήκε σήμερα το πρωί και είπε με το γνωστό ύφο ότι τα ξέραμε όλα, η αστυνομία τα ήξερε. Μιλάνε όλοι αυτοί ενώ είναι συνδικαλιστές ω εκπρόσωποι τη αστυνομία συνολικά. Αυτό είναι μια μεγάλη παγίδα για του ίδιου και για την αστυνομία, αλλά δευτερεύον, τριτεύον θέμα. Μπαλάσκας λοιπόν, σήμερα το πρωί ότι τα ξέραν όλα από την πρώτη στιγμή. Κύριε Μπαλάσκα, όλε αυτέ οι μέρε όμω, βλέπαμε 37 μέρε και ακούγαμε διαρροέ και από την αστυνομία ότι να βρήκανε ένα κοντό. Βρήκανε έναν που μιλούσε ξένε γλώσσε. Αυτά τι ήταν παραπλανητικά, ήταν αυτά. Ανοησίε. Δεν ήταν από την αστυνομία, λέτε. Ανοησίε, λέω. Mm -hmm. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι ήταν αυτό. Απλά το, το σχυλί, αφήστε με, λίγο. Ναι. Κρεμασμένο το σκυλί ενώ έχει ήδη πεθάνει. Λυστεί, αποδεδειγμένα, μέσα στο πρώτο τρίμηνο ξέραμε ότι δεν είχε γίνει. Για τις κάμερες δεν υπήρχε τίποτα σε απόσταση 10 χιλιόμετρων. Απλά έπρεπε να μείνει ήσυχο μέχρι να το δέσουμε και να το μαγκώσουμε. Τέλο. Είναι τόσο απλό. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι ήταν αυτό. Υφος εδώ, το έχουμε και σε βίντεο αν θέλετε να το δείτε το ύφος αυτό δεν χάνετε σε βίντεο βέβαια στο site www.elenofren.net.gr Σήμερα το προέβη και στο Μέγκα και λέει με ύφος την πρώτη στιγμή τα ξέραμε όλα θα ακούσουμε τι ακριβώς έλεγε ο Μπαλάσκας την πρώτη στιγμή Και φαίνεται ότι είναι αλλοδαπή ενδεκομένως είναι από το ανατολικό μπλοκ είναι, ενδεκομένως να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ξανακάνει φυλακή για παρόμοιες πράξεις Δεν μπορούν να γνωρίζουμε αν είναι για φόνο ή... πάντως ξέρουν το αντικείμενο, ξέρουν το διαρικτικό αντικείμενο, είναι σίγουρα σε σημασμένες διαρρύκτες. Δεν είναι Έλληνες, τους άκουσε ο νεαρός πιλότος λόγω του ότι είναι και προσωματής και κατάλαβε αμέσως τα σπαστά ελληνικά που μιλούσαν ορκίναλο τα βή. Σύντης έχει γίνει ένα ωραίο θεατράκι στο ίντερνετ για να χτυπάνε τον. Άτυπο πιλότο για να πουλάνε και να λένε αγαπητοί χιλιάδε μεταξύ του. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι ήταν αυτό. Ο Μπαλάσκα εδώ σε δύο εμφανίσεις τις πρώτες μέρες να λέει να περιγράφει αναλυτικά ποιοι είναι αυτοί που έχουν κάνει το έγκλημα και να υπερασπίζεται και τον άτυχο και άδικα χτυπημένο πιλότο. Γιατί του την έχουν πέσει όλοι, γιατί στα social media υπήρχε μια φήμη. Μια περειρέως ατμόσφαιρα ότι την είναι αυτά ο πιλότος δεν μας γεμίζει το μάτι και και άλλα. δεν μπορούσε κανείς να το πει καθαρά. Μάλλον το λέγανε στα social media αλλά δεν αποδεικνύεται είναι όπως λέγονται όλα στα social media. Εδώ λοιπόν ο Μπαλάσκα σήμερα το πρωί με τη σιγουριά από την πρώτη στιγμή αφήστε με να το πω. Ξέραμε τι γίνεται τότε είναι σίγουρα λοδαπή. Μιλάνε και ξένες γλώσσες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Φερέγγιος πλήρως ενημερώνει, τον Σχεδόν κάθε μέρα για να βγαίνει να ενημερώνει, είναι αυτό που είχε πει βεβαίω ότι ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν θα χάναμε τον Χρήστο τον Παπά. Τον χάσαν τον Χρήστο τον Παπά και μια σειρά άλλων λαμπρών αποτυχιών στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά με το ίδιο κύρο βγαίνει στο, την επόμενη φορά να πει τα βαρύγδουπα αυτά που έχει να πει. τέλος σε αυτό το θέμα, γιατί είναι Παρασκευή, είναι και Ελληνοφρέν, είναι και μεσημέρι. Έχετε κουραστεί κιόλα με αυτό, αν και απασχολεί όλε τι συζητήσει είναι λογικό. Αλλά έχουμε και άλλα θέματα εδώ να πάμε στα ευχάριστα. Τη ημέρα και των ημερών. πολύ απλά. Δεν κάνω ούτε για Λοιπόν, για να το πούμε πάρα πολύ απλά. Δεν κάνω ούτε για διαχειριστή πολυκατοικία. Μπράβο! Μπράβο για την αυτογνωσία του Νιου Κυριακό Μητσοτάκη από την προχθέσινη συζήτηση στη Βουλή. Άρα, η πολυκατοικία στην οποία διαμένει, να μην το βάλει διαχειριστή, κάνει για πρωθυπουργό. Αυτό φτάνει. Για διαχειριστή δεν κάνει, αλλά για πρωθυπουργό κάνει. Και ω πρωθυπουργό έχει έργο. <σομί regardez> Αγαπητοί συνάδελφοι, καταργείται το οκτάωρο. Μπράβο του! Οι υπερορίε. Θα πληρώνονται με ρεπό. Μπράβο του! Το συμπέρασμα λοιπόν είναι ότι ναι, συζητάμε για ένα νομοσχέδιο το οποίο το πυρήνα του είναι φιλοεργατικό. Ευτυχώ! <ομιουσίες> <ομιουσίες> <ομιουσίες> <ομιουσίες> Καταργείται το οκτάωρο. Σαν <ομιουσίες> ψαλέστα Οι υπερορίε θα πληρώνονται με ρεπό. Ευχαριστούμε και τον Κυριάκο και τον Dior. Όλου μαζί, ο Καβαλά είναι εδώ, που λέγεται το σεσουάρ, που έλεγε και Βλαχοπούλου, θέλοντα να μιλήσει στι ελληνικέ ταινίε γαλλικά. Έβαζε λέξει στη σειρά. Αυτό που κάναμε όλοι μικροί, ε, το κάνανε τέχνη στην δεκαετία του 60 με τον κινηματογράφο, κυρίω η Βλαχοπούλου. Το σεσουάρ έπαιζε. Έτσι κι αλλιώ, το χρησιμοποίησε και ο. Γαβαλά εδώ. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον Τιόρ για την επίδειξη μόδας χθε που ταξίδεψε η Ελλάδα στα πέρατα τη Οικουμένη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το που δεν είναι διαχειριστή ευτυχώ, γιατί φανταστείτε να τον κέρδιζε μόνο μία πολυκατοικία. Ενώ τώρα διαχειρίζεται όλε τι πολυκατοικίε, όλα τα διαμερίσματα όλε τι ζωέ των ανθρώπων και από τη Βουλή. Εκτό από την κατάργηση του Οχταώρου και τα ρεπό. Τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε αναλύσει, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε αφομοιώσει. Είπε και για τη μαύρη εργασία Με τα 129 άρθρα του το νομοσχέδιο οικοδομής στην πατρίδα μας φτιάει τη μαύρη εργασία και τις αδείλωτες υπερορίες Μπράβο τους <Σιου> Όλα αυτά συμπληρώνουν την εικόνα που θέλουμε για τον κόσμο της εργασίας. Με τον υπάλληλο να χάνει μισό μισθό το μήνα από υπερορίες που δεν αναγνωρίζονται. Merci Dior, On vous attend au show ce soir. Ναι, αλλά τι άλλε μισέ τι έχει όμω. Μην είμαστε αχάριστοι. Μένει μισό μισθό. Φτάνει, είναι τόσο μεγάλο που δεν χρειάζεται ολόκληρο. Τι να τον κάνει, Περισσεύει. Οπότε σου δίνει το μισό, μπορεί να περάσει με αυτόν και τα άλλα κάποια στιγμή θα τα πάρει σε ρεπό. Ή σε σουάρ που λέει κιό. Είναι λίγα τα ψωμιά του Κυριάκου Μηντσοτάκη στην Πρωθυπουργία. Γιατί όπω είπε στη Μάρα Ζαχαρέα, έρχεται. Νομίζω ότι ο κ. Μηντσοτάκη ζυγίζει. Να πάει σε εκλογέ, η δική μου η δέσμευση, κυρία Ζαχαρέα, είναι ότι δεν θα αφήσουμε σε χλωρό κλαρί τον κύριο Μισωτά και την κυβέρνησή του. Η δική μου η δέσμευση, κυρία Ζαχαρέα, είναι ότι δεν θα αφήσουμε σε χλωρό κλαρί τον κύριο Μισωτά και την κυβέρνησή του. Γι' αυτό ψήφισε 55 άρθρα. Από το εργασιακό το τέρα προχθέ, γιατί δεν θα τον αφήσει σε χλωρό κλαρί, και είναι δέσμευση αυτό. Είναι, φαντάζομαι να μην είναι σαν τι άλλε δεσμεύσει, σαν όλες τις άλλε δεσμεύσει. Να είναι μια δέσμευση αυτή που θα τηρηθεί. Φεύγουμε και τον Αλέξη Τσίπρα. Πάμε στον Κυριάκο Βελόπουλο, ο οποίος έχει προτάσεις <Τι> Πρέπει να γίνουμε Ευρωπαίοι. Πρέπει κύριε Υπουργέ να γίνουμε Ευρωπαίοι κάποια στιγμή Είπε εδώ ο Υπουργός θα γίνουμε Ευρωπαίοι Ευρωπαίοι, Ευρωπαίοι, ΠΕΗ, ΠΕΗ ΠΕΗ ΠΕΗ ΠΕΗ Να γίνουμε Α, απευθείας, χωρίς το ευρώ Ορίστε, γίνεται χωρί ευρώ. Με το ευρώ καλύτερα, που έλεγε ο Σπύρος Παπαδόπουλο σε εκείνη την καμπάνια εθνική εμβέλεια, γιατί ακολούθησαν εκ των υστέρων πάρα, πάρα πολλέ. Ο Κυριάκο Βελόπουλος λοιπόν μίλησε και αυτό στη Βουλή για τα εργασιακά και είχε να πει. Από αύριο προτείνω στη Νέα Δημοκρατία οι εργαζόμενοι θα πυρώνονται με ρεπό. Οι οποίοι θα χαμογελούν. Κοινωνία εργαζομένων οι οποίοι θα μπορούν να πηγαίνουν σπίτι του, να χαϊδεύουν τα παιδιά του, να μιλάνε μαζί σου τα καλλιάζουν. Οι οποίοι δεν θα έχουν στον ήλιο μοίρα. Dio Mira. E che? A finanza si il padre da padrino alza tutti suo destino, non bisogna più pensare, pensa il attend show Γιατί να έχουν στον ήλιο μοίρα, είναι καλό να έχει κάποιο τον ήλιο μοίρα. Αυτό κάποτε που ο ήλιο ήταν ακίνδυνος, Τώρα έχει γίνει επικίνδυνο που λέει και, και η Κέτιγαρμπί στο τρομερό πολιτικό τραγούδι των καιρών μα. Οπότε καλύτερα να μην έχουν στον ήλιο μοίρα ή αν έχουν, θέλει και τα UV, θέλει και τα άλλα, τα αντιλιακά προστασίες Μπελά. Ενώ αν δεν έχει τον ήλιο μοίρα, είσαι μια χαρά, δεν χρειάζεται να πληρώνεσαι, παίρνει τα ρεπό, θα κάτσει κάποια στιγμή και βλέπουμε Βελόπουλο λίγο ακόμα γιατί μπήκε με προτάσει. Ακούσαμε δύο, να ακούσουμε και την τρίτη. Μία είναι η λύση πραγματική. Μια είναι η λύση όλα αυτά. Να οικονομήσουμε από τη Μελτζάνο του Γερμανού με το σανδάλι και με την κάλτσα. Και αυτή είναι η άποψή μα. Μια είναι η λύση όλα αυτά. Να από τη Μελτζανό, σαράτα, του Γερμανού με το σανδάλι και με την κάλτσα. Λοιπόν, για να το πούμε πάρα πολύ απλά Δεν κάνω ούτε για διαχειριστής πολυκατοικίας φαρατσά, φαρατσά. Αγαπητοί συνάδελφοι, καταργείτε το οκτάωρο pay, pay, pay. Οι υπερορίες θα πληρώνονται με ρεπό Οι υπερορίες θα πληρώνονται με ρεπό Οι υπερορίες θα πληρώνονται με ρεπό Εδώ Ελληνοφρένια, 2.11.10 και τα pay και όλα τα υπόλοιπα και Ευρωπαίοι 2.11.10.80, 80 τηλέφωνο επικοινωνία, σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη αγάπη και χαρά και στοργή RadioPapakipαραπολιτικά.gr Είναι το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας Ο Δημήτρης Κύρκος δυθμίζει τον ήχο ελληνοφρένια.net.gr Το, του ομίλου ελληνοφρένια το επίσημο site εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένου στο youtube μας βρίσκεται, στο facebook μας βρίσκεται στα podcast μας βρίσκεται πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις Δεν μου λες ο Χατζηδέκη, δεν είναι στη Νέα Δημοκρατία εδώ και πάρα πολλά χρόνια Είσαι καλά, είσαι καλά Να, σε υπήρχε και τα σκυλιά. Είναι. Είναι. Άρα έχει ψηφίσει πόσα τρία, τέσσερα μνημόνια, τρία, να πούμε τρία α πούμε. πούμε τρία, γιατί του δεν ψήφισε. Ναι, έχει ψηφίσει, α πούμε τρία μνημόνια, εντάξει. Μα έβαλε το δονοτού με πλαστά στοιχεία τότε με την Ερστάτ, μέσα στο σκάνδαλο τη μέσα ό,τι περπατούσε και ό,τι για να. Δηλαδή τώρα Ότι έχει προσφέρει έχει. Έχει προσφέρει έργο. Και... Μεγάλο έργο. Και τώρα ακόμα έργο προσφέρει. Κυρίω να το πω πιο σωστά υπηρεσίε. Προσφέρει υπηρεσίε. Υπηρεσίε καλά μειγόμενε. Ναι, ναι, ναι. ναι, Ωραία. Αυτό είναι α πούμε ότι είναι το κερασάκι στην Τούρτα, α πούμε, Μπορεί, μετά από αυτό ο άνθρωπο να θέλει να αποσαιθεί. Εμεί δεν την πέσουμε τώρα του ανθρώπου, τώρα δηλαδή. Α, να, να μην του την πέσουμε. Είναι άδικε έτσι κι άλλιώ. Είναι άδικε έτσι και άλλε κατηγορίε. Είναι άδικε. Εγώ διαφόρω, βεβαίω. Yeah. Γιατί έχει και αυτό οικογένεια. Μόνο αυτό έχει οικογένεια. Ο κόσμο. σεργασίες που ξεσκίζει, δεν έχει οικογένειες αυτός έχει πάνω απ' όλα μετράει ο άνθρωπος Χατζηδάκης ε. ο άνθρωπος με κεφαλαίο έλα ρε Αποστοράγη καλημέρα ρε Καλημέρα. ευχαριστώ πολύ για το αφιέρωμα. Ποιο αφιέρωμα για τον Άρη δεν το κάναμε για σένα ε, ήθελα λίγο περισσότερο και για τον λόγο του Άρη Λαμία και για ε. ευχαριστώ πολύ να σε καλά γεια καλά Καλησπέρα. Καλημέ... Καλό μεσημέρι, μάλλον. Κάλα, δεν βαριέσαι. Ναι. Έλα, μ' ακού? ακούω. Ναι, μωρέ. Και εγώ σα ακούω δύσκολα, γιατί κάθε μεσημέρι τέτοια ώρα από την αγρία περιμένω να σα ακούσω. Ωραία. Μόλις μετά από μία ώρα, μπορεί εγώ ξέρει. Τι, Ντάκλα, τι, Μαστούρα, τι. Όχι, μωρέ, κούραση. Αλλά μόλι πάω να εσύ Τι, παίρνει τηλέφωνο Έλα γορίνα μου. Έλα. Να σου πω πως ο χατσιδάκης. Που όλοι του λένε αντιπολίτευση, μίζωνα, αξιωματική αντιπολίτευση, επιστημονικέ οργανώσει τη Βουλή, συνδικάτα, λαό που του λένε το εργοστάσιο του είναι μπουρδέλο. Και αυτό λέει ότι είμαστε άσχετοι και ότι δεν ξέρουμε τι λέμε. Ξέρει ποιο μου θυμίζει. Ποιον. Το Χατζηδάκι, όταν ήταν υπουργό ενέργεια, που του λέγανε πάλι περιβαλλοντικέ οργανώσει, κινήματα τοπικά, δήμοι, επιστημονικέ επιτροπέ τη Βουλή, ότι το νομοσύνη που κάνει είναι περιβαλλοντοκτόμο και έλεγε πάλι τα ίδια πράγματα. <ΣΣΣ> Όχι, και αυτοί οι δύο μου θυμίζουν. Συνεπεί. Συνεπεί και πάλι, είδε. Γιατί δεν εκτινώ τη συνέπεια κάποια στιγμή. Ακριβώ. Τώρα όμω είναι ότι αυτοί οι δύο μαζί μου θυμίζουν πάλι το χατζηδάκι όταν έτρωγε κάτι φάπε στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω γιατί. Τον ντροπή. Διαχωρίζω τη θέση μου. Εμένα μου θυμίζει το χατζηδάκι στι εκλογέ του 2015, αν δεν κάνω λάθο. Είναι του 2015, που ήμασταν στο στούντιο του ΑΛΦΑ. Με το κολόχαρτο. Όχι με το κολόχαρτο, που του δώσα να δώσει χειραψία με την κούκλα τη φουσκωτή. Αν είχε. Και αυτός έδωσε. <laughs> αυτό το χατζηδάκι εγώ θυμάμαι. Έλα κοστί, yeah. έλα, έλα. Περάστε και Χατζηδάκη, χατζιδάκοι γιατί έχετε πρόσκληση. Για, θα, εδώ, yeah, yeah, yeah. εδώ Εδώ, yeah. εδώ. Yeah. εδώ. Yeah. να σε καλά, χαρμανιάστε κι εσείς. Yeah. Να, ένας άνθρωπος, να τους. Yeah. Η αστική ευγένεια, προσωποποιημένη. Yeah. Yeah. Αυτός ο άνθρωπος που δώσε χειραψία με την κούκλα τη φουσκωτή, και υπάρχει καταγεγραμμένο. Yeah. Yeah. Yeah. Αυτός είναι που σου yeah. τη ζωή τώρα. Θα yeah. yeah. το βράδυ εκεί. Θα είμαι κοινέ, έχουμε και τα διαπιστευτήρια βεβαίως. Α, μαϊστά Είσαν έλειστε άτομα του κόσμου Και ευχαριστούμε που ήρθε στην Ελλάδα Merci Dior On vous attend au show ce soir Ευχαριστούμε όλοι τον Dior τον Νίκο και για το θέαμα που είδαμε το υπερθέαμα Εδώ όμω έχουμε θέματα στο πολιτικό σκηνικό Ανατρέπονται τα πάντα γιατί ο Ανδρέας Λοβέρδος βάζει πρόεδρος για την ηγεσία του Πασόκ και κινδυνεύει με εκτοπισμό η φόφη γεν Η δημοκρατική παράταξη ήταν και είναι κόμμα πατριωτικό. Πασό και Σεράδος. Οι ηγέτες του διακήρυξαν και πέτυχαν. Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή. Τι κάλψε. Η Ελλάδα να ανήκει στου Έλληνε. Για το σοσιαλισμό αγωνιζόμαστε όλοι. Η Ελλάδα να ανήκει στην Ευρωζώνη. Η Ευρώπη μα. Our Europe. Είμαστε Έλληνε στην Ενωμένη Ευρώπη. Άρα πρέπει να κερδίζουμε διαρκώ το στοίχημα τη αυτογνωσία. Και κοιτάζω γύρω μου και λέω ότι είμαι... Το πασόκ πρέπει εδώ και τώρα να μετασχηματιστεί πασόκ. Για να μπορέσει να καταστεί κίνημα αλλαγής, δύναμη εξουσίας Τι λέει? Μαρακίες Διεκδικώ την ηγεσία του πασόκ. Ανοίξτε δρόμο να περάσουμε! Στην πάντα! Στην πάντα! Για να καταστήσουμε το κίνημα αυτό με μεταρρυθμιστική αντιπολίτευση Ευτυχώς! Και αύριο μεταρρυθμιστική δύναμη εξουσίας Καλό όλε τι Ελληνίδε, όλου του Έλληνε. Κόσμε μου! Κόσμε μου! Κόσμε μου! Να μα ξανακούσουν. Να μα κρίνουν αυστηρά. Φανταρέ, <Ρι> παιδιά, αυτή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ καλή. Να έρθουν κοντά μα και να ενισχύσουν τη φωνή μα με όποιο τρόπο επιλέξουν. <Ρι> Σισμός, σεισμό, σοσιαλισμό. Εδώ σγαλάνε 81! Σήμερα ξεκινάμε την πορεία για την αναγέννηση του Μπασόκ. <Ρι> Σήμερα ξεκινάμε τον αγώνα για μια πράσινη επανάσταση. Θα γίνει χάος! Με σεβασμό στι μεταρρυθμιστικές αξίες οχ, oh, Παναγία μου, και τα σύμβολα του πατριωτικού κινήματο που άλλαξε την Ελλάδα. Ο ήλιος, ο πράσινος, ο μας, Το Πασόκ. Δεν είναι μόνο το όνομά μας, είναι η ιστορία μας η μάσα Είναι η ψυχή μας η ρεμούλα. Το Πασόκ είναι η πηγή της υπερηφάνειάς μας Δεν αντέχουμε άλλο. Σύμβολό μας είναι ο ήλιος Ο ήλιο που έχει γίνει Το σύμβολο του διαφωτισμού. Και κάθε μέρα γυρίζει την επιδερμίδα μου. Του φωτό. Ελλάδα, χώρα του φωτό. Των ιδεών και των αγώνων μα. Γεια σου, Πασόκ, μεγάλε. Το πράσινο. Είναι το χρώμα μας. Μα και, μα και. Η Επανάσταση; Είναι η Αποστολή μας. Αντώνη αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ! Η Επανάσταση; Είναι το καθήκον μας. Άντα να μιστά χρωστά. Η πράσινη Επανάστασή μας είναι η επένδυση στο μέλλον Σε ευχαριστώ Παναγία. Κάνουμε τη θετική ανατροπή με την πράσινη Επανάστασή μας, διαμορφώνουμε το πασόκ του 21ου αιώνα. Ρένα μου σηκάβε. Σωθήκαμε. Σοφίκουμε σωθήκαμε, Δεν αξίζει να βγει πρόεδρος. με τα όλα αυτά, τι είπε, πράσινες επαναστάσεις, είναι ο ήλιος, είναι ο διαφωτισμός το Πασόκ, είναι ο διαφωτισμός. Αξίζει να γίνει πρόεδρος, γραφτείτε να γραφτούμε όλοι στο Πασόκ αν το ψηφίσουμε. Λάος τώρα, μέρος δεύτερον. Πούσα γόρι μου, τι κάνει. Έλα, τι γίνεται. Καλά, ρε φίλε, τα έχω πάρει στο κρανίο μπορώ να κράξω ελεύθερα. Ε, άντε, κρατήστε. Άμα δεν θα σε πιέσω. Κράξε. Λοιπόν. Εκτό αν κράξει εμένα, έτσι, θα γίνουμε κόλτο. Όχι, εσύ να δεν σε κράζω, ρε φίλε, γιατί εντάξει είναι ρολπλέ και δεν θέλω να το πάμε σε σεξουαλικό τώρα μία ώρα το μεσημέρι, δυνατόν. Okay, θα το πάμε. Όχι, όχι, θα περιμένουμε, ναι. Έλα, πάμε. Α, λοιπόν, περιμένουμε. Θέλω να βγει κάποιο που είναι νέο δημοκράτη και να γυρίσει να μου πει για ποιο χαμημένο λόγο πήγε και ψήφισε μάτια, αυτή Κια είναι αυτή η γυναίκα μιλάκει και δεξιά που δεν εκπροπή, τι δουλειά κάνει. Ποιο είναι, πού πηγαίνει, ποιο είναι εγώ, ποιο είναι αυτό, ένα μηδέν. Ποιο είναι εγώ, ποιε θεσί, ποιο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή η ελκρινά, μπατσαρία, παμπαταριό, κατάρχε οκταόρου, ξέρω εγώ πενταετρία, όλα τα σκατά μαλακά Πώ είναι δυνατόν με ποια λογική ηλικρινά, πίγει ο άλλο σε λέει. Αχ, να μια καινούρια ιδέα, με τσοτάκη, μια δημοκρατία, δεν έχουν φάει τίποτα. Ποια είναι αυτή η ανθρωπιότητα, καινούργη φρέσκει. Τι φάση, τι φάση ρεμά είναι. Η δημοκρατία πρέπει να βγαίνει μόνο σε δονετή. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ειλικρινά, όλοι πρέπει να κατεβούν στην απεργία. Δεν πρέπει να περάσει αυτό το γαμμένο το έκτρομα για κανένα λόγο. Αν είναι δυνατό, και ξεσχένει μακριά η, η χειρότερη, και θα σε κλείσω ειλικρινά, δεν μπορώ άλλο γιατί είναι λάθο. Η χειρότερη μακριά είναι ότι αυτοί οι ίδιοι τύποι προσπαθούν να σου περάσουν την ισονομία. Εμεί είμαστε οι μεταρρυθμιστέ. Η ισονομία που θέλουν να περάσουν ξεκινάει από διαφορετική βάση. Αυτή τα έχουν όλα, εμεί δεν έχουμε τίποτα. Λυπάμαι. Είναι άδικο το σύστημα. Διάλεξη πλευρά, να πήγε με του χειρού. Λυπάμαι. Τι είναι ισχυρή, ρε Μάγκα. Έλα, αγαπητή, τώρα σε παρακαλώ. Τι νοεί. Δεκατε... Ο λαό είναι ο Νομένο. Αυτή είναι η ισχυρή. Τέλο. Α, εντάξει, μιλάω σωστά. Πε το λαό να ξυπνήσει. Απλά αυτοί νομίζουν ότι είναι εκείνοι οι ίδιοι. Τρουστόρι, τα φιλιά μου. Να σου πω, το τελικό S υπάρχει στα αγγλικά. Στα ελληνικά είναι τελικό σίγμα. Ε, τι είπα, ο τελικό S. Το είπε ο ακροατή, αλλά το λέει και ο θύμιο. Είναι δυνατόν να μην ξέρει Αποστόλιο Θήμιος ότι το άλμπουμ του Χατζεράκτη είναι το χαμόγελο της Τζοκόντας με έσ' τελικό. Ε, αυτοί δεν ξέρουνε, εμένα θα ακούσουν. Εσένα σακώ μωρό μου, μόνο εσένα. Αποστόλάκι μου. Like Μα μπάμπο. Ναι. Πού είσαι Μαρίζουδανή, είσαι ακόμα. Αι <Κι> <Ά>, μπράβο. <Κι> να σπω. Και πήρα για κάτι άλλο. Εχθέ έλεγε ο Θήμιο για το παιδί τη Ελλάδα που αυτοκτόνησε. Για κουμάκι, ναι. Για κουμάκι. Το... Αυτό ήθελα να πω ότι τον λέγανε Για κουμάκι και εγώ είχα χύσει δάκρυα τότε. Τι να πω, είχα πιώσει στο κλάμα. Αυτό αν θέλει. Το θα του το πω, θα το ακούσει έτσι και λίγο, θα το πω έτσι και ναι. Εντάξει, Άντε ωραία. να είσαι καλά, κράτα γερά να παίρνεις να καταλαβαίνω τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι. Πού και πού έχω κένια, ξέρω εγώ. Κορονοοί κυκλοφορούν, καλοκαίρι, πολλές ζέστες, καμιά δυσκολιότητα, ξέρω πώ είναι αυτά. <laughs> Μην πας πουθενά για ιαματικά Φέτο για τίποτα λασπόλουτρα και συνηθίζεις <laughs> το χώμα. Είσαι επιρρεπής, μην πας, αλλού πήγαινε, αλλού, αλλού διακοπές όχι, αν, πα, όχι. αν πας θα πας μόνο σε, μόνο σε ιαματικό, όχι λασπόλτρα Την Εδιψώ θα πας διακοπές που δεν έχει τέτοια, μόνο ιαματικά Όχι, όχι πω πουθενά δεν πάω γιατί δεν κινούμε εύκολα Ε ναι, άμα ναι. Το, το ένα πόδι είναι στο χώμα, λογικό που να κινηθείς, λογικό Τι? Λέω, άμα το ένα πόδι είναι στο χώμα, που να κινηθεί, λογικό Να προσέχει. Να προσέχει. Τι ωραία που είναι αυτή η κυρία και ο κάφρος μέσα της λέει τα δικά του και αυτή γελάει, πάντα γελάει, ακόμα και με αστεία περί θανάτου και όλα τα υπόλοιπα πόσο απόθεμα και άπλα ψυχής πρέπει να έχει κάποιος για να γελάει με αυτά τα θέματα και πόσο ωραία αντιμετωπίζει την ζωή, για την κυρία δεν λέω για τον κάφρο μέσα Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος γιατί είναι Παρασκευή, έχουμε τις παραγγελίες, αφιερώσεις σας, μας πάνε στις διαφημίσεις μετά θα ακούσουμε μαγκαζίνο Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ γιατί είναι του πνεύματος και όπως φαντάζεστε είμαστε και εμείς άνθρωποι του πνεύματος Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη, γεια σας Όταν ακούω το χατζηδάκι. Παράζει η ψυχή σου, παράζει μέσα σου κι εγώ. Χειρότερα, πάει το μυαλό μου στι φάλτε ερμηνείε του. Και ξέρει μετά από το φάλ γουρούνια δολοφόνια, γιατί έμπλεξε και δολοφονίε, <laughs> τη δολοφονία χαρακτήρων. Χαρακτήρως. Οι επιθέσει που δέχουμε είναι προσωπικέ, είναι δολοφονία χαρακτήρων. Θέλω την Παρασκευή μια παραγγελιά. Θέλω να βάλει τι δηλώσει των ταλαιπωρημένων επιβατών, που δεν ξέρω μπράβο ανθρώπου. Ωραία, φτιάσκω των σήμερα. <laughs> Ξηδάκι, ε, που έπεσε. <laughs> λοιπόν, τι δηλώσει Επορημένων επιβατών και στη συνέχεια να βάλει στη γετούλα την γαρμή, μα ευθύνη εμεί δεν έχουμε καμία απλή δολοφωνία χαρακτήρων Αυτή είναι μάγκε και κάνουν απεργία με αυτέ τι συνθήκε. Και εδώ θα καθίσω επίπεδε, δεν θα πάω ούτε στην Σαντορίνη ούτε πουθενά και θα καθίσω δίπλα του μαζί του. Οι εργαζόμενοι έχουν απόλυτο δίκιο Γιατί και εμεί εργαζόμενοι, είμαστε άνεργοι, είμαστε. Α, γιατί ας... εργαζόμενοι είμαστε όλοι. Σα ευχαριστώ κύριο. Και το νομοσχέδιο είναι σφαγείο. Καμία. Και βγάζεται μόνο μια εμπάθεια και ένα μίσος Κατά την αμοιόνα Μα μειώνουν τα πάντα, τους μισθού. Τα δουλεύουμε σαν ήλωτες δηλαδή. Του χόρη Και ένα μίσος απλή. Δολοφονία. Χαρακτήρων. Απλή. Δολοφονία. Χαρακτήρων. Μια παραγγελία, μια παραγγελία για την Παρασκευή Στο σποτάκι αυτό που παίζει, που λέει στο τέλος Η κοπέλα τι κακό έκανα κάτι, τι έχω κάνει λάθος Στο τι έχω κάνει λάθος θα βάλεις νέα δημοκρατία, δύναμη ευθύνης Δηλώσει τα μισοτάκη, άδωνη, αού, το σεξ, μαλακίες και τα λοιπά, και, τα λοιπά. και στο τέλος βάλει λίγο τρύπε, τα κανονικά παιδιά ζουν κανονικά και τα, και, τα και ξαφνικά Ο απολογισμός. Τι Αρχίζει ο απολογισμό. Νέα δημοκρατία. Δύναμη εμπιστοσύνη. Τι έχω κάνει λάθο. Και εσεί εμπιστευτήκατε όχι μόνο εμένα, αλλά και την ελληνική πολιτεία. Τι έχω κάνει λάθο. Τη ψήφα του ελληνικού λαού την έχουμε πάρει εμεί αυτή τη φορά. Τι έχω κάνει λάθο. Ότι από το 2007 που κατεβαίνω, εκλέγομαι σταθερά στι πρώτε θέσει. Πε μου φυγίνατε με εκείνα τα παιδιά. Που κανονικά. Με μεγαλώνουν κανονικά. Yeah. go! Σου πω, Ακούγα αυτό που είχατε βάλει την προηγούμενη εβδομάδα με τον Άδωνη. Που φωνάζει: Θέλω να το κάνουμε μαζί, θέλω να το κάνουμε μαζί και κάτι τέτοια. Και μου θύμισε κάτι από τα νιάτα μου. Μου θύμισε ελληνική ποιοτική τηλεόραση. Το ζευγάρι τη χρονιά που ήταν ένα τύπο και έλεγε: Θέλω το γουνάκι. Το γουνάκι. Να το ναι, θέλω το γουνάκι έλεγε. Υπάρχει στο YouTube. Θέλω το γουνάκι, φώναζε. Ψάξω να δει, μήπω ταιριάζει. Και άμα ταιριάζει, πατρεψέ του και βάλει το την Παρασκευή. Οκεί θα στο βάλω το γουνάκι σου. Φίλα και γεια. Θέλω να πιστέψετε στον εαυτό σα. Κύρα μου, θέλω το γουνάκι. Ναι, ότι μπορείτε! Αρκεί να το πιστέψετε! Τι να κάνω με αυτό το γουνάκι. Αρκεί να το θέλετε! Μα δεν είναι το γουνάκι σου! Αρκεί να το ονειρευτείτε! Τι να κάνω, πες μου αυτό το γουνάκι. Και σήμερα θα το κάνετε! Πως κράζει το κοράκι, πες μου! Θα σα το πω και ανατριχιάζω. Πώ! πώ Πώ, Όλα γουάπο, ό, οι ελαφροκαταλανό. Όλα κοχώνε. Πάλι κοχώνε. Εγώ σε λέω όμορφο είμαι, λε. Τρει και πάρτα. Εγώ αυτά ξέρω, oh. αυτά λέω. Με την τρίτη σε πέτυχα, οπότε έτσι είναι. Τρει και πάρτα τρία. Δε madre. μάντρε. Δε μάτρε. Να σου πω yeah. να κάνουμε μια αφιέρωση, πορφαβό για την Παρασκευή. Είχο δε Είχο δε Γκραν, Να κάνουμε. À, λοιπόν, για του φίλου μου που του στην Ελλάδα, να Gracias amigo. Cojones. Tres cojones y uno. Cojones de Hola mareca, jalipoya, capullo. Hola cojones, hijo de puta. Ah, pues madre, no me estoy Hijo de la grada, de puta. El piso te ni se me metafrasee. Viene y ahora que Nuria se zon casa de papel, ¿has se pago gambutas? ¿Quieres qué? La puta ama. ¿Quieres qué? La puta ama. Ah. Μακάρι από κοντά. Λακουέντα, la, πω... Is la puta άμα. Την αφιέρωση που σου έκανα την άλλη φορά δεν έβαλε. Θα τη βάλει την Παρασκευή. Ε, μελοκοτόν θέλω. Θα στο λουκάρω το μελοκοτόν μου βάλει το τραγουδάκι. Ποιο τραγουδάκι. Γκούλαγκ, 8 χαμένε ώρε και να βάλει και χατζιδάκι στα καπάκια. Λοιπόν. Ε, το... ε, τότε θέλω θούμο να ράχα. Εντάξει, η Εμείς είμαστε με την κοινωνία. Πώ να τέξω, να Εσεί είστε με την καθυστέρηση. Εμείς είμαστε με, τον, με την Ευρώπη. Με τη ρύθμιση που φέρνουμε εμείς Υπερασπίζουμε τον εργαζόμενο στην πραγματικότητα. Κανένα δεν δουλεύει Ακριβώς. την έγκρε ζωή. Όχι Αυτό είναι θέμα συμφωνίας Κύριε Χατζηδάκη Αποστολή κάτσε να βάλω τα δυνατά μου Είπαω Σου σφυρίζω για να βγει σου, σφυρίζω. Στον σφυρίζω είναι το σωστό. Αυτό... Το στον σφυρίζω για να έρθει. Τον σφυρίζω. Αυτό το έχει. Μπορεί να το φτιάξει για την Παρασκευή. Όχι. Γιατί. Το είπα τώρα, τέλειωσε. Σου τον σφυρίζω, μήπω. Το ίδιο είναι. Να σου πω, στον σφυρίζω. Το στον, πώ το γράφει. Με απόστροφο. Αγάπη μου, σε λατρεύω. Μα τι είναι κανένα σε παρακαλώ. Όχι, <laughs> <laughs> Μα... oh, δεν θέλω και κακιούλε για το θύμιο. Στον σφυρίζω Άτο. Για να βγεις στον σφυρίζω Και κρυφό μουρμουρίζω Το δικό μα σκόπο Σου σφυρίζω Στον σφυρίζω Άτο. Για να βγει στον σφυρίζω Και σιγο μουρμουρίζω <συρίζω> Ποιος είμαι <συρίζω> εγώ, Ποιο είστε εσείς, ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Στον σφυρίζω <συρίζω> <συρίζω> Αποστολή! Έλα. Γεια σα, Αποστολή, φίλε μου! Ποιο Θέλω σου... από τώρα να μου βάλει μια παραγγελία για την Παρασκευή. Ναι, ναι. Επειδή στι 21 Ιουνίου ο Χίτερ επέλεξε επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, θέλω να μου βάλει στο ύπνο το κόκκινο στρατό. Και όταν ο Στάλιν ενημερώθηκε για την επίθεση αυτή, είπε το μεγάλο άστο νεκρού να προχωράνε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αποστολή! Για την Παρασκευή βάλε την ε, πανταζή με το μαγιονέζα για πολύ χιούμορ. Ποια είναι η πανταζή με το μαγιονέζα. Ναι μωρε παλιό είναι αυτό η πανταζή που ήθελε να, να νοικιάσει μου, ε, ε, μοντέλα για ε, να ρίξει κιλώτες και τέτοια. Εσύ που το θυμήθηκε αυτό. Ε, είναι σπαρταριστό ρε αποστόλιο να δουν οι καινούργοι τι, τι χιούμορ υπάρχει. Έτσι, να μαθαίνουν νεότητα, ε, να ε, ε, οι νεότεροι να θυμούνται οι παλιοί. Μπράβο. Ναι.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 Αφήνετε να σα Μα με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει είμαι ο Λεπά. Να μην σου δώσω ένα τραγούδι να σε τιμήσω. είμαι καλά Ακούστε να σα πω. Θέλω τον κύριο Κουκούλη. Θέλω για τα μαγιό. Με πήρε η Ελένη τηλέφωνο. Ε, πε μου ότι είσαι για τα μαγιό, αγαπητοί. Ο κύριο Κουκούλη είμαι εγώ. Ο, ο, ο, ο Μαγιό. Ναι, Ωραία Θα Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο κοπέλε. Μπορεί να είναι και τρει για να δειγματίσουμε. Ή θα παίξει και λιώσει. Κυρία τι λέτε. Θα τι οι πελάτες Να σοβαρευτείτε παρακαλώ. Μα σοβαρά. Θέλω να ξέρω τι κοπέλε να στείλω Τις φτηνές ή τις μερακλούδες. τι μερακλούδε. Τι συγκεκριμένε. λίγο Απλές κοπέλες κύριε επαγγελ... να δουλεύουν οι κοπέλες να δείξουν τα. Δουλειά, παιδί μου για δουλειά θα το κάνω. Δεν το καμιά τους. Μα θέλω να δείξουμε τα σουτιέ, τα εσόρουχα, τις κυλώτες, όλα αυτά. Πού θα τις δείξουμε τις κύριε, δείγματα, δείγματα, θα Πού θα δειγματίσουμε τι κοπέλε, ποιο θα τι δει. Εσεί τον ίδιο θα μου πείτε να του δειγματίσετε κι εσεί, κύριε. Δεν θέλω γελοκοπέλε θέλω, τρει ή τέσσερι κοπέλε θέλω. Θε να γλεντήσει τι κοπέλε στα κορμάκια του, είσαι ανώμαλη, κυρία μου. Κύριε, με συγχωρείτε, επάγγελμα του είναι. Ωραίο επάγγελμα και ο Κατζαφέρη αυτά έκανε. Τέλο πάντων. Εσεί τι κάνετε εκεί πέρα, με συγχωρείτε πάρα πολύ αφού δεν είναι ωραίο επάγγελμα. Προαγωγό. Αλλά εγώ το λέω κατευθείαν. Παρτόλε, είναι πάτη εδώ, πρέπει να κάνετε πάτη ό, τι θέλετε. Μου το παίζει το σεμνο, ότι θα δείξει ένα μαγιο τάχα και ο κάτω δεν θα ανάψει να Ξέρετε τι θέλετε εσεί. Τι θέλω. Τι να σα πω. Τι θέλω, πείτε μου. Ένα χρυσαυγήτη να σα βοηθήσει να σα πλακώσει το ξύλο. Αυτό θέλετε. Τέτοιου γυαλιστερού δεν έχουμε, δεν έχουμε. Συγγνώμη. Δεν είναι κατάσταση αυτή και συμπεριφορά που μου μιλάτε. Μου το έδωσαν το τηλέφωνο ένα δύο σοβαρό άνθρωπο. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν είμαι εγώ σοβαρό και εσείς εσύ σοβαρή που μου λε ότι θέλω το χρυσαυγήτη, Μωρή. Να σα πλακώσει στο ξύλο θέλετε το χρυσαυγήτη. Γι' αυτό. Μόνο τι αυτό. Μο... Ναι, αμέ τι άλλο θέλετε. Τόσο μπορεί ε, να κάνει ένα χρυσαυγήτη. Εσεί θα δει τι άλλο τον θέλετε. Εσεί θα τον ρωτήσετε. Ε, Για κάτι να έρθουν στα βίντεο έτσι τσάβα <συσκά> να τσάμπα. δώσει <δόσουν> μια μαχαιριά. <συσκά> <συσκά> δεν ξέρω εσύ το ξέρετε μάλλον. Τέλος πάντων, μαγειό από μένα <συσκά> έφερα <δεις>. Εντάξει, <συσκά> και αυτές τι που ψάχνει να πας να τις δει αλλού. Έσαι τα διάλειμου. τσατσάδες Δεν γίνεται κύριε έχετε πάει. Δεν χρειάζομαι. Τώρα τελευταία. Πήγα σε γυναικολόγο δεν μου βρήκε τίποτα. Ορίστε πήγα σε γιατρό. τι Θα τώρα. Εγώ δεν μπορώ να Δυνατό. Δεν ξέρω εγώ, έχει ανάποδη κλείσει και το βάζω πισθείω στο στεατοπυγικό μου σύστημα. Εγώ αυτά δεν τα ξέρω, κύριε. Θα τα μάθω όλα. <laughs> Είδα μάτει πολλά κοντά μου. Πώ θα τα δειγματίσετε εσεί αυτά τα πράγματα, Τα γυναικεία μου χωράει, μου, χωράει, μου χωράει. Δεν ξέρω τι να σα πω, τέλο πάντων. Και είμαι και στην πένα, ε. μου πετάσαι σαν τέν πάνω, δεν κατσώνει πουθενά. Γιατί έχετε κάνει αποτρεχώσει? Λέει Ναι. Πέρα τα πανίλια όχι, Αρκούδη, κουμών Καλέ, τι είναι αυτά που λέτε. Να Α, δεν σου αρέσει το κουμώνι, δεν ότι θα σε τσιμπήσει αυτό, θα σε χτυπήσει λίγο, το ήξερα. Έλα, πανέγεια μου. Σε πήγα κι εγώ από χρυσή αυγή που θα ήθελε. Από την αρχή που σα πήρα τηλέφωνο, κατάλαβα ότι δεν είσαστε σοβαρό κύριο. Ένα, εγώ κατάλαβα ότι σοβαρή που με παίρνει από την αρχή και μου λε ότι είμαι ολαιπά. Μα τρεβλέγατε κύριε, τι πράγμα Αφού έγινε. μου πει ότι είσαι ο είναι γάτα, είναι γάτα κοντό με τη γραβάτα. <Κι> Πού κόλαγε η γραβάτα κύριε με το θυματισμό των μαγιών, Νέζα. Κάτι συμβαίνει με εσά. Όλα καλά πηγαίνουνε. Σημωμένο είσαστε αντάρα έχετε, βλέπω πολύ μεγάλη αντά Τι πράγματα είναι αυτά Που είμαι ζεν, είμαι υπόδειγμα ζεν ανθρώπου Προσευχή το βράδυ δεν κάνετε να ηρεμήσετε Κάναμε το σαγοραίο δεν πιάνει Όλο Λοιπόν ακούστε να δείτε κύριε Μήπως έχω κάνει λάθος <Ρι> αποκλείεται. Εγώ νομίζω πέσατε σωστά. Πού έμοιασε το λάθο. Από ποιον είμαι και μου είπατε ναι. Με κοροϊδεύετε. Μα εγώ είμαι ο κουκουμάφκα. Ο κουκούλη, πώ τον είπε. Α, δεν είσαστε λάθο κανένα. <καθώς> λάθο, λάθο. Τότε λάθο, λάθο. Γράψε λάθο. Πε ότι δεν έγινε ποτέ. Χάρηκα που σ' άκουσα πρώτα όλα αυτά. Χρυσαυγήτησα κάθε μέρα δεν συναντά. Ωραία. Αφού είναι λάθο, γιατί δεν μου λέτε κύριε ότι είναι λάθο, γιατί με περιπέστε, γιατί με κοροϊδεύετε. Ε, δεν ήρθαμε έτσι λίγο πιο κοντά. Έχουμε αποξημωθεί τίψα από την κοινωνία. Ε, είσυ Και κοντά είμαι εγώ. Τι πρόβλημα έχει η Μωρή εγώ. Μεγάλη! Έτσι όπω μιλά και έτσι όπω κάνει ταραντέλα μου φαίνεσαι. Με συγχωρεί πάρα πολύ. Εγώ αυτό έχω να σου πω και Εμένα Μωρή Ταραντέλα. Ναι, Ταραντέλα είσαι. Σα είσαι... ισχύω, τι έχουν ταραντέλε, Μωρή. Έχουν ταραντέλε. Ναι, βέβαια. Άμα είσαι γυναίκα δεν θα ήταν τίποτα άλλο. Άμα είσαι άντρα και είσαι ταραντέλα. Γιατί να μην είμαι γυναίκα? γυναίκα Ό,τι θέλω θα γίνω. Κομπλεξικέ όλε. Άισε Άκου θέλω και ένα τραγούδι άλλο να βάλεις για την Παρασκευή Να το βρει αυτό Το τραγούδι είναι από τους ρεβάντ Με την ρήτα Αντωνοπούλου μαζί Μάνα είναι το τραγούδι Το αφιερώνω σε όλους αυτούς τους απόγονους Του Άουσβιτς Τους Εβραίους που κάνουν τρει χειρότερε ώρες Τους Παλαιστίνιους Μια μάνα κλαίει για φως, Σαρώνεται στο χρόνο Τα μάτια τη καπνό Κοιτά το δολοφόνο, τη μια στιγμή βουβό. Την άλλη, λιμασμένο. Σαν γνώριμο παλιό και από καιρού φερμένο. Τηλώνει και απλώνει στα που <Ρι>